Πάει στη θυσία, βάλανε λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, μα δίνουν κάτι παραπάνω, μα δίνουν και του εξοσέτ στον εξοπλισμό. Θέλω να πω γενικώ και οι γάλι κάναν το κατηδί του. Οι κερδισμένοι και οι ζημόρες, είμαστε εμεί. Ναι, ναι, ακριβώ έτσι όμω θα δω. Και καλά θα είναι πιο εξοπλισμένε οι εργάτε από ότι κανονικά. Θα έχουν και τα εξοσέτ, ξέρω εγώ κι αυτά. Δεν έχει τσιπαπά πάνω το α πούμε. Τι χιούμορ δεν έχει αυτό. Δηλαδή, άμα είσαι λίγο humor, δεν το λε, θα καταλάβει τι οι Γάλλοι θα σε πτυλίσουν α πούμε. Το ή έχουν και χιούμορ αυτό το πράγμα αυτο λέει. Δεν είναι που Είχε λίγο χιούμορ, δηλαδή λέει, δεν το παίρνει. Αυτό να πούμε θα, θα, θα, θα, κάνει, θα, θα βάλει του ανθρώπου εδώ πέρα να μην κάνουν ε, καζούρα χωτρία. Δεν γίνεται να το πω. Έτσι Λίγο χιούμορ αν είχε θα καταλάβαινε πόσο ζούλευμα στυχώνει αυτή η κουβέντα.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 είναι μανιάτικο, το είδη είναι ποντιακό ας πούμε ή το Άκης κριτικό το είδη το Μποκτάνοβιτς πάλι σημαίνει ο γιος του κατά του Μποκτάν δηλαδή του Μποκτάν, κατάλαβες αυτό <Στη> Αυτό που έχετε εντρυφήσει πολύ μ' αρέσει <Σ στην ευκλή Scripture> Ανακοινώνω ότι η χώρα μας αποκτά και τρεις νέες γαλλικές Φρεγάτε Μπελαρά για το πολεμικό μα ζαυτικό. Ο Μητσοτάκη που ανακοίνωνε με περηφάνεια, εθνική περηφάνεια τα Μπελχάρα, τώρα τι φρεγάτε, για κάποιου πιστεύω ότι είναι εξαισχέοντε ρε παιδί μου και αυτή Ναι, αυτή... γιατί έχουμε τώρα μια φρεγάτα αναβαθμισμένη. Έχουμε την καλή. Θα του γαμίσουμε, είναι... μάλλον. Είναι μια επιβεβαίωση ότι είμαστε δυνατοί και γαμμά. Είναι... Γαμ... Είναι... Αλλά... είναι μια επιβεβαίωση ότι μια χαρά παίζουν τα, τα παιχνιδάκια του με του Τούρκους Απίλησε με λίγο για να υπερχρεώσω το λαό από τη Γαλλία που είμαστε σύμμαχοι, Είναι την ίδια ώρα που ότι τις φρεγάτες για την τουρκική απειλή, μίλησε για συνεννόηση που θα κάνει με τους και από μηδές υποχωρήσεις Πού καλά θα κάνει εδώ. Ωραία, τι, άμα μα... κάνει αμοιβέ υποχωρήσεις, τι, τι θέλουμε τις φρεγάτες, φρεγάτε. Καλάστε σου πω εγώ τι θέλουμε του φρεγάτες Επειδή τα γαλάκια νευριάσαν με του Αμερικάνου και του Αυστραλούς για τα υποβρύχια, οι δηλώσει εθνική του Μητσοτάκη από ένα τηλέφωνο που πήρα από τους που κάνουν οι στους Γάλους, για τους το υπόθετο, που τους βάλανε στο μπάτο με, το, με τα Ε, Ωραία έτσι μα... κάνω κι εγώ δώρα Ε, έτσι, έτσι, κάνω, έτσι κάνω δώρα βεβαίως Σωστό, βεβαίως. θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ Αποστολή Μπάμπο Γεια yes. σου Άμορη συγχαμένη, πας και για τρίτο εμβόλιο θα καταφέρεις εσύ Ε, μου πει να πάρω να δώσω σήμα ότι δεν έχω Κακαρόση Άνη, Όλα καλά Κακαρόση, καλά είμαι, καλά Ζεις, το έκανες την τρίτη δόση για ανοίγει η πλατφόρμα, θα πας Τι λες Να πας να κάνεις την τρίτη δόση Θα κάνω ναι Α. Ναι, ναι, να σπω Τι Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ Είχτε στην εκπομπή Αν μπορείτε κάποια στιγμή Βάλτε πάλι τον ύμνο Α, γι' αυτό σ' άρεσε, γιατί είχε τα αιμήτικα Ναι <χει> Α, κουμούνι Μπάμπο, μπάμπο, αλλά... <χει> Ο χούι δεν φεύγει Κουνούναλο Κουνούμαλο Κουνούμαλο ή μπάμπο Στο διάλο ανώμαλοι όλοι κουμούνια ανώμαλα όλα κουνούμαλα Ναι ναι ναι Εντάξει εγώρι μου Εντάξει Αν θα σου βάλω έτσι λίγο ύπνο τώρα να γουστάρει. Ναι Sí.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 Ακούμε εμεί και τυχαίνει και ακούνε τα παιδιά. Α. Είναι σε αυτέ οι εκφράσει που του διαθέτει. Δηλαδή αφήνε... εσεί προτιμάτε να τα ακούνε στο σχολείο αυτά, Αυτή είναι η Αυτό ο μη σεβασμό. Όταν βρίζετε αφήνετε τον κόσμο να μάθει τέτοια χιδέα πράγματα για οποιονδήποτε. Μισό λεπτάκι όμω, είχαμε βάλει το απαραίτητο μπίπ που προβλέπετε. Δεν βάλατε καθόλου αγάπη μου. Συγγνώμη, εγώ, εγώ... Μα είχαμε μπίπ, πιστεύτε... σα λέω.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 Τώρα εδώ έχετε ξεφύγει. Δεν ξέρω ποιο τα γράφει και ποιο τα λέει. Αλλά πρέπει να ελέγχετε και το στόμα του κάθε άλλη τώρα που βγαίνει να βγάλετε από την για τον κάθε πολιτικό. Μα έτσι. Καταναλωτέ. Αυτά είναι όταν ψηφίζουν, όχι όταν βγαίνουν στον αέρα να βρίζουν τόσο χυδαία. Γιατί όλοι μπορούν να βρίζουν. Αλλά πρέπει να έχουν και αγωγή. Γιατί ακούνε μικρά παιδιά τέλειο τέλει και πάνω ρε παιδιά. Πώ γίνεται. Τόσα κακή αμύστο. Μα τώρα εσείς σοκαριστήκατε με τη βρυσιά, δεν καταλαβαίνω. Διαγνώρι <Τι> μου, γιατί σίγουρα με τα παιδιά εδώ. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν μέρα μεσημέρι, επειδή η είναι μια εκπομπή, που λέει ο, το παιδί, ο ένας από του δυο, ο Αποστόλης <Τι> που λέει τα, τα ωραία του, γιατί πράγματι λέει, αλλά καμιά φορά από αυτού που βγαίνουν. Ε, Δεν ξέρω πόσο ανέκτη, ανέγκεφαλοι είναι. Ε, είναι ίδιο. και ο κόσμο όμω, συγγνώμη, υπάρχει ατομική ευθύνη, δεν πληρώσουμε εμεί. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω. Καταλαβαίνω, είναι εντάξει, τρόπο που μαλακώσαμε, να τα βρούμε είναι... κάπου. Είναι... Κατάλαβα, έχετε κι εσεί τα δίκια σα, εγώ το κατανοώ. Ναι, και γιατί δεν τον βλέπουμε στην τηλεόραση όπω έβγαινε πρώτα ε, και παρουσίαζε με τη στολή του και όλα αυτά. Άλλο θέμα αυτό. Γιατί ε... να πούμε τίποτα εκεί τον το που έχει το. Τον το είχαν δεκά... κόψει, ξέρετε, Στον Άλφα τον είχαν λογοκρίνη. Ναι, ωριμο. Ναι, θα δούμε τώρα, μπορεί κάτι συζητάμε, θα δούμε. Να βγούμε σε αυτό το πορτάκι του έμεινα να τα πούμε ρε παιδιά. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω του Ιάκρου Κατάλαβα, τι, τα μικρά τι, παιδιά θα βλέπουνε και εκεί στην τηλεόραση. Είναι αργά, νομίζω το βάζετε αργά τώρα. Αντάξει, άρα μπορούμε να λέμε σχόλιο. Κατάλαβα. Ναι, <laughs> να σα πω κάτι. Είσαστε καλά, παιδιά, φανταστικοί, έχετε ταλέντο. Βέβαια, δεν, δε, δεν μπόρεσα να έρθω να δω αυτή την παράσταση που διαφημίζεται. Για... Πώ ξεκινήσαμε και καρά. πού φτάσαμε, Κατάλαβα. Στην πρώτη ευκαιρία, ελάτε. Από πού ήρθατε, επιτρέπετε? Από την Εδιψό. Ναι, εγώ είμαι από Δεν Για πειράζει. Δεν να έχω χωριό, δυστυχώ. Ε, δεν Για είναι ο μοίχο. Και εμεί που έχουμε χωριό, το κάψανε Λοιπόν, άντε νάστε καλά. να είστε καλά. Κοίτα, που φιλώσαμε. Είδε. Σα ακούω πάντα. Άντε να είστε καλά, γεια σα. Μπορεί να ξεκινήσατε και στραβά, εγώ καταλαβαίνω. Άντε, γεια. Γεια, μου, γεια. Μωρό μου. Όταν κάποιος δικός σου θέλει κάτι πολύ και τον αγαπάει, Το χαναγκί πολύ. Το, πολύ. το θέλω, το θέλω, το θέλω. το θέλω, ναι. το θέλω, το, θέλω, το θέλω. Είμαι, έτσι, έτσι αυτό το θέλω. Το θέλω, το θέλω. Η Μέρκελ ζητάει από το 2019 10, η ΔΕΗ δεν κάνουν λάθο, δεν mm. έχει θέλει την ενέργεια ρεφίλε. Με αποτέλεσμα εμεί να μην τη δίνουμε τη ΔΕΗ, γιατί είναι κρατικό διέτη, είναι φυτόριο ψηφοφόρων, έχει τα πιο πολλά προνόμια, ακόμα και αυτή τη στιγμή, παίρνουν 20 από το λέει. 2-80. σύνταξη 2,20. Για το αποδοτικότητα ήταν τεράστια στη ΔΕΗ. Δηλαδή έπαιρνε 10 ευρώ. Θα παίρνει 120 που πούμε συντατάξη και τώρα τι το δίνουνε; Τώρα, παραμείνει. Τώρα, τρευλάκα <συλίδε> γυμναστικά και. <συλίδε> το 95 μα είπε Όλοι οι οδηγοί τον και όποιο θέλει κάνει διανομέ με δικά του φορτηγά. Αυτό το έχουν οι εταιρείε εδώ και 40 χρόνια. Έτσι τώρα τα ανακαλύψατε, τα ρε, ρευλάκα και σπούμουνια. <συλίδε> Την Αμερική ζουν κάτω από γέφυρε εδώ και 40 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει, Ότι πρέπει να μένουμε κι εμεί τι γέφυρε. Γιατί εμάς οι άστοιχοι πόσα χρόνια μένουν κάτω τι γέφυρε. Πέντε χρόνια. Άκου τον Ηλίθιο. Άκου τον Ηλίθιο. Ότι δηλαδή ό,τι συμβαίνει πριν από 40 χρόνια πρέπει να το υιοθετήσουμε και καλά. Δεν κατάλαβα έχουμε δεσμεύσει με τους ετέρους μας. Άισιχτήρ. Όταν σε είχα πάρει και σου είχα πει ο γυμναστηριακό είναι ο Μαλάκα, μου λέγε: Όχι, έχει άδικο, έχει άδικο που λέγε, έχει άδικο. Είπα εγώ ότι έχει άδικο απ' την αρχή. Μαλάκα το θεωρούσα. Έλα να το δει άμα θε. Γουάλ, το να το δει άμα θε. Δεν θα το βάλω, όχι. Κάτσε εγώ να το δω τώρα, Μαλάκα. Βρέστο ρε παλιό Μαλάκα, θα μου πει εμένα. Αγαπάω, Μωρό, μου σ αγαπάω πολύ. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώ, γεια. Yeah.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 Καλή Σε ευχαριστώ. Άτε... να στηρίξουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Άντε. Καλή συνέχεια.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 Για όλου αυτού που έχασαν τη ζωή του για να είμαστε σήμερα εμεί ελεύθεροι. you Από μέρο πουλούσεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του, το ξέρω. Και την περισχιά νιώθει μα την ξέρει. Μα πάρετε να δοκλώσει πάνω στην ανεμελιά σου. και την πελάσου θα φτάσει κάποια μέρα. Αν χάσει τα ταξικά γυαλιά σου.